Καλημέρα. Και πάμε γρήγορα στον ανεξάρτητο βουλευτή, Καλησάρτη... τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω, δεν πολύ βγαίνει ο Μίμη Ανδρουλάκη, νομίζω. Καλώ στον καλημέρα, κύριο καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη. Καλημέρα, Βαδιατή, καλημέρα. Εσύ. Εσεί. Τώρα πρέπει να δραστηριοποιήσετε, να ενεργοποιήσετε, να μιλάτε περισσότερο κύριε Ανδρουλάκη, εσεί και τα ε... θέματα που τα ξέρετε και καλά, όπω είναι τα οικονομικά, τα τραπεζικά, που είναι στο φουλ αυτή την περίοδο. Ε, ναι, πρέπει να έχω και βήμα όμω. Μιλάτε ε, πιο δεύτε. θεσμικά από ό,τι είδα βέβαια. Έτσι. Ο δημόσιο διάλογο, όπω γίνεται λίγο άναρχα, δεν μπορώ τώρα εγώ. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν οι δυνατότητε να διαμορφωθεί και ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, εννοώ με νέε συλλογικότητε, νέε προσπάθειε κτλ. Ή δεν είναι ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο. <laughs> πρέπει, πρέπει. Ο καθένα, βέβαια, στο μικροχώρο του το κάνει. Εγώ, α πούμε, mm -hmm. αυτή την περίοδο κυκλοφορώ πολύ σε όλη την Ελλάδα. Κάνω μικρέ συγκεντρώσει, μικρέ συζητήσει, mm -hmm. αλλά. Το μεγάλο κενό μετράει. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν, λοιπόν, δούμε όμω τώρα, κύριε Αντουλάκη, αν η, η υπόθεση τη Κύπρου, ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, φωτίζει τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, τι επιλογέ που έχουν κάνει και από τι δύο πλευρέ. Αν δηλαδή φωτίζει, έτσι όπω το λένε οι δυνάμει που υποστηρίζουν την συνεχιζόμενη πολιτική, φωτίζει από την πλευρά του ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και επομένω με αυτήν πρέπει να πορευτούμε. Ή φωτίζει και την εναλλακτική ότι δέστε, οδηγούμαστε κάθε φορά στι ίδιε λύσει, που είναι του ίδιου περιεχομένου, παρά το ότι έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα ναι. και φέρουν τα ίδια αποτελέσματα. Βέβαια, να είμαστε συγκεκριμένε. Υπάρχουν κάποιε αντατοποίηση στην Ευρώπη. Mm. Πάνω σε τέτοια εποχή, είπε ο ντράκι, μετά το καλοκαίρι, ναι. σωμα, είπε ο Ντράκη, ό,τι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε, ξέρω εγώ, οι χώρες που πιέζονται από τι αγορέ να τους αγοράζουν τα ομόλογα. Ναι. Αυτό χωρίς να αγοράσει ομόλογα επέδρασε θετικά. Τώρα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να φυγηχθεί ένα μέτωπο ευρύτερων χωρών και η Ελλάδα μπορεί να, να φτιάξει ναι. ναι, με διάλογο και με τους, Ευρω... με τους βόρειους, πούμε, ώστε να σπάσουμε τη Γερμανία σε ένα καθοριστικό σημείο. Ένα είναι, κατά τη γνώμη μου, το σημείο, το επόμενο καθοριστικό βήμα Εκεί πρέπει να συγκεντρωθούν όλων μα οι προσπάθειε. Mm -hmm. Πώ δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει το επόμενο βήμα. Και θα γίνει η ενιαία με, τράπεζα. Με, ναι, κόβοντα, ε, δημιουργώντα καλύτερα νέο χρήμα, αλλά όχι και ιστορικό στην κυκλοφορία. Αλλά πώ. θεσμευμένο αποκλειστικά σε αναπτυξιακά. Α, με στοχεύσει συγκεκριμένε. Με στοχεύσει στο... συγκεκριμένε, mm. δηλαδή σε δίκτυα, υποδομέ, καινοτομία, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή σε τομεί που δημιουργούν δυναμική τη παραγωγή και δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανυποκλίνει τη στρόφικα ώστε να ελέγχουμε τον πληθωρισμό. Να τον φέρουμε δηλαδή σε ένα όριο ανεχτό ε, από τη Γερμανία. Να mm -hmm. τον αυξήσουμε, πρέπει να αυξηθεί λίγο ο πληθωρισμό. Αλλά ξέρουμε τα όρια που έχει η Γερμανία. Αλλά δηλαδή, ελεγχόμενε. Ναι. Τα ακρότατα όρια. Δεν μπορεί κανεί να αγνοήσει τα συμφέροντα. Εδώ μιλάμε για αμοιβαιότητα. Ωραία. Μεγαλύτερη αμοιβαιότητα, α πούμε, ε, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το καλύτερο θα ήταν τα ευρωομόλογα. Δεν μπορεί, δεν θέλει να προσδιορίσουμε. Ποιο είναι το όριο που μπορεί η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αγοράζει ομόλογα των χωρών ή αναπτυξιακά, α πούμε, ειδικού σκοπού ευρωομόλογα. Υπάρχει ένα όριο που λέει είναι, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω από το ΑΕΠ τη Γερμανία. Το <μως> <μως> ναι. έχουμε δεν είναι. Άρα, υπάρχουν όμω ταυτόχρονα για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να υπάρχει η υλική βάση. Πρέπει να υπάρχουν ας πούμε, οι αντικειμενικέ ηθίκες και οι δυνάμεις που θα οδηγήσουν σε αυτή την, την, την πρόοπτη. Ακριβώ. Ε, υπάρχουν όμω. Εμεί υπερεπεντήσαμε στη Γαλλία. Mm. Η Γαλλία έχει κάνει αυτή τη στιγμή μια συντεγνία από αδυναμία. Θέλετε, δεν βγήκε. Δεν βγήκε η ναι. Ναι. ναι, στη βάση που λέει, εντάξει, εγώ παίρνω πίσω τα ευρωομολόγια η Γαλλία. Ναι. Πάρε και εσύ πίσω τα τη πολιτική ένωση και πού συμφωνούν αυτή τη στιγμή. Συμφωνούν, α πούμε, σε μια εκδοχή τη Τραπεζική Ένωση, mm -hmm. η οποία κατά πρώτο στρέφεται και δικαιολογημένα μπορεί να βρει κανεί κατά του City του Λονδίνου, δηλαδή περιορίζεται τι δυνατότητέ του, mm -hmm. αλλά όμω ευνοεί ιδιαίτερα του δικού του πρωταθλητέ. Εμά δεν δε μα περι... ευνοεί αυτή η Τραπεζική Ένωση και γιατί, κυρία Δρουλάκη. Υπό προϋποθέσεις Πώ θα μα ευνοήσει, Υπό προποθέσει. Mm -hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο καθένα λέει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. No. Yeah. Αν ακούσετε, ξέρω, ο... Του Έλληνε ή του Ισπανού, ό,τι θυμούνται, χαίρονται. Mm -hmm. Πέρυσι συμφωνήσανε τον Ιούνιο στην Ευρωκράπεζα και όταν βγήκαν απέξω, κανεί δεν ήξερε τι έχουν συμφωνήσει. Ούτε τώρα ξέρουν που έχουν συμφωνήσει. Mm -hmm. Δηλαδή, πίστεψαν για παράδειγμα, ότι αναλαμβάνουν οι πιστωτικέ χώρε, διότι δηλαδή αυτέ τελικά θα αναλάμβαναν, να ανακεφαλοποιήσουν άμεσα όλε τι τράπεζε του Νότου, οι οποίε έχουν πρόβλημα. Mm -hmm. Δηλαδή, η του ισπανου οτι θυμουνται χαιρονται περυσι συμφωνησανε τον ιουνιο στην Ένωση και οταν βγηκαν απεξω κανει δεν ηξερε ότι εχουν ανέλαβε αυτό το ερώτημά. Ε, Α πούμε, να εγγυηθεί υποχρεώσει των τραπεζών του Νότου που είναι 3,5 φορέ το ΑΕΠ τη ή mm -hmm. καταθέσει που είναι διπλάσιες όλων των κυβερνήσεων. Αφού ακριβώ, αφού, των αφού είναι έτσι, κύριε Ανδρουλάκη, αφού είναι έτσι λοιπόν και το συζήτησαν το θέμα πριν ένα χρόνο και το παρακολουθούσαν, δεν ήξεραν πώ λειτουργούν οι τράπεζε στο Νότο. Δεν ήξεραν πώ λειτουργούν οι τράπεζε στην Κύπρο. Γιατί, γιατί φτάσαμε γιατί, εδώ. Γιατί, γιατί ήξεραν πώ λειτουργούν στο Βορρά. Κατά και εμεί ξεχνάτε να είμαστε... Ειδικοί. Ο Βοράς είναι αφεντικό αυτή τη στιγμή. Καλώς ή κακό σε αυτός αποφασίζει. κακο αυτό τράπεζα που χρεοκόπησε στον σα της Ευρωζώνης ήταν η Γερμανική, ΆΙΚΕΠΕ. Mm -hmm. Και τότε είχε πει δέκα μέρες πριν τότε ο σοφός αλλά πολύ ανόητος Στάιμβρουκ, δηλαδή mm -hmm. ο αρχηγός των Συνσανδημοκρατών mm -hmm. σήμερα... Ο τότε, το 2008, ότι η κρίση είναι μια αγγλοσαξονική υπόθεση και δεν μα αφορά καθόλου. Yeah. Η πρώτη τράπεζα που ήταν η Γερμανική. Yeah. Μετά ήταν η Φόρτη, η οποία είναι βελγική, σε προζώνησμο. Yeah. Μετά ήταν οι Αγγλοήρη, αυτή οι μεγάλη yeah. ασφράκεια. Yeah, ναι, αλλά ήταν αντιμετωπίσιμες περιπτώσει yeah. αυτέ, κύριε Ανδρουλάκη, και χωρί αναταράξει στο σύστημα. Yeah. δεν είναι. Yeah. Yeah. Γιατί, γιατί υπήρχε κράτο, σε πάση περιπτώσει. Η yeah. yeah. yeah. Κύπρο, βέβαια, είναι από μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή είναι την έννοια ότι ο δεν υπήρχε να αναλάβει. Λόγω των δεσμεύσεων που βάζει το IIMF. Ναι. Μέτω δεν υπήρχε, ομολογεί όχι δεν υπήρχε του και και καταθέσει. Αλλά αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Ας το Άλλο Άνοιξε κάτι... τον ασκό αυτή η ιστορία, κύριε Δουλάκη. Χωρί επιστροφή, Λέξε. δηλαδή η δηλαδή, ανασφάλεια πλέον είναι δεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι καταθέσει. Αυτή τη δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Mm -hmm. Όμω πρέπει να πούμε ότι οι αγορέ αντέδρασαν με μια ψυχραιμία, με μια κάλμα. Μάλιστα, Αυτό μάλιστα. είναι κάτι που πρέπει να δηλαδή, μας πείτε. Δηλαδή, μάλιστα... αν συνέβαινε και... σε άλλη χώρα, ενδεχομένω να είχαμε μεγαλύτερε αναταράξει. Να ναι, ε. ναι, δεν ξέρουμε όμω πού θα πάει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ, η ε, ενστάση που έχω για την Τραπεζική Ένωση mm -hmm. είναι στο ότι ε, είναι φαντασίω ψευδέστηση να πιστεύουμε ότι ένα υπερκέντρο, υπερσυγκεντρωτικό με ισοπηδωτική ομοιομορφία. Θα αυξήσει τη συστημική ευστάθεια τη Ευρωζώνη. Δεν είναι όμω αυτό. Δηλαδή, δε... προσέξτε, ναι. εάν ας το πούμε έτσι, όλε οι τράπεζε έχουν το ίδιο risk management, ε, τα ίδια χαρακτηριστικά, εάν mm -hmm. σπάσει θα μια, θα σπάσει και η άλλη. Αν είναι ο συγχρονισμό των τραπεζικών κρίσεων και ο συγχρονισμό των τραπεζικών κρίσεων Α... των χωρών. Αυτό είναι. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή το πώ παρεμβαίνουμε στι τράπεζε, mm -hmm. διότι μπορεί να αυξήσουμε τα πάνω και τα κάτω του πιστοτικού κύκλου με την. Έτσι μπορεί να σφίγουμε την, ας πούμε, το ρύθμι, τη ρύθμιση εκ των άνω, να τη σφίγουμε και από κάτω να αποδιαρθρώνεται το ευρώ. Mm -hmm. δηλαδή, το βαθύτερο πρόβλημα του ευρώ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ε, ε, ε, ε, βέβαια. Δηλαδή, και πώς θα ε, υπάρξει προς λεφτά. Ας το πούμε αν έχω μια χαμένη δεκαετία, ε, πώς, ε, πώς θα σταθεί το τραπεζικό. Έτσι δηλαδή. κινδυνεύει και το ευρώ με αυτή την έννοια που λέτε. Και, και ξεθοριάζει όπως το λένε σήμερα κάποιε εφημερίδες χαρακτηριστικά Κάνει την ελεκτότητά του στι αναδυόμενε χώρε είναι το ίδιο προ χαρά των Αγγλοσαξόρων. Δεν συγκρούονται συμφέροντα διαρκώς, έτσι. ξεχνάμε ότι ε, στο κάθε τι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Οι mm. Αγγλοσαξονοί θα το δείτε στον τύπο του. Με τι πούμε, αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα. Πάρτε του κύριου αρτογράφου, Νόμπελετ και λοιπά, mm. πόσο mm. προvoκατόρικα. Καμιά φορά yeah. το κάνει από yeah, σου λέει. Έναν... Δεν έχουν καμία ανοησία το κάνουν mm -hmm. ή διότι εξυπηρετούν συμφέροντα. Συγκεκριμένα, mm -hmm. α το πούμε έτσι. Mm -hmm. δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει αρθρογράφο, στον οποίο είναι η αριστερά τον εμινεί, mm -hmm. ο οποίο παίζει παιχνίδια με τα CDS σε τα ασφάλια τη καταθέσεων. Mm -hmm. Σα το λέω στα ίσια, α πούμε. Yeah. Mm -hmm. υπάρχει... Είναι μεγάλη μορφή. Είναι... Και τώρα αναφέρουμε όμω να είναι κάτι το ξενοδοχείο. Ναι. Ναι. Δεν είναι πάντα καθαρή δηλαδή, η όρια. Θέλω να καταλάβουμε ότι έχουμε το εξή φαινόμενο. Το είδαμε έντονα πέρυσι, τέτοια εποχή, στο ενδιάμεσο των ελληνικών εκλογών, όταν υπήρχε μεγάλη ανασφάλεια. Ενώ οι έχουμε δεν ένα ευρώ, έχουμε πολλά ευρώ ταυτόχρονα. Mm -hmm. Δηλαδή, το ευρώ που έχει πάνω τον πόμο, αυτό το ανθρωπάκι που κρύβεται τρει χρόνια πριν, ξέρω εγώ, Βεβαίως. ή το ευρώ που έχει κουκουβάγια πάνω το ελληνικό, είναι το ίδιο με το γερμανικό, με το γεράκι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο όπως... yeah, Και κοιτάξτε να δείτε πέρυσι είχαμε. Ελπίζω φέτο να μην το έχουμε, διότι δηλαδή, αυτό θα ήταν καταστροφή. Πέρυσι έφευγε το ευρώ με την κουκουβάγια, ναι. δηλαδή από μια χώρα που αν λιώταν η Ευρωζώνη θα υποτιμώνταν το νόμιζα, θα έχανε αξία και θα είχαμε μεγάλο πληθωρισμό στην ναι. Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Και πήγαινε σε μια χώρα όπου εκεί θα ανατιμόνταν, θα αύσαινε η αξία του δηλαδή και θα είχε μικρό πληθωρισμό. Βλέπετε δηλαδή κεντρική Ευρώπη. Με ναι. Αυτό γιατί ναι. την Ευρωζώνη αν επαναληφθεί. Είναι όμως απάντηση μια επιθετική να το πω έτσι η κίνηση από την πλευρά της των το, ορισμένων δυνάμεων στην Ευρώπη που θα οθούσε σε επιτάχυση των όποιων διαδικασιών για την πολιτική ενωποίηση αλλά και την οικονομική πια ε, ενότητα της Ευρώπης έτσι ώστε να αποκτήσει και ένα συνολικά επιθετικό και ισχυρό περιεχόμενο η Ευρώπη ε, και Με, το νομισμά τη απέναντι της όμως, άλλης άμεση. Αυτό όμω απαιτεί mm. να ξεπεράσουμε την ύφεση όταν έχω κλείνει 25% στο ΑΕΠ μου και έχω 1,5 ναι, εκατομμύριο ναι, ανέργου ναι, σε ναι, ναι, ναι. πώ θα κάνω όνειρο για την Ευρώπη, μεγάλο όνειρο κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να επικεντρώσουμε στην ύφεση, ανεργία, υπερχρέωση. Ναι, αλλά να στην πράξη ελάχω... αυτό το πακέτο δεν βγαίνει, κ. Δουλάκη. Βλέπετε, η κυβέρνηση έχει μπροστά τη αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολε αποφάσει. Να τι περάσει στην κοινωνία ξανά με τον ίδιο τρόπο που είχαμε τα περασμένα χρόνια. Ναι, ναι. Μπορεί να το κάνει αυτό. Εντάξει. Μπορεί να ξαναπιβάλει ίδιο... του ίδιου φόρου. Στου ίδιου του πολίτε που του έχει στραγγίξει, Η Ελλάδα πρέπει και όχι μόνο η Ελλάδα, διότι είδατε ότι με μονομερεί ρήξει, mm. μονοδιάστατε ρήξει mm. δεν δε, πα Δεν πα πουθενά. Δε, ναι. ε, Έφευγε ίσω σε μια ε, ευτυχώ, δυστυχώ σε μια ακραία αλληλεξάρτηση. Mm. Σε συνθήκε mm. πολυπλοκότητας. έχει όρια στι κινήσεις, κινήσεις, να τα διευρύνει. Έχει βαθμού ελευθερία που μπορεί να του διευρύνει. Πιστεύω όμω ότι η Ελλάδα πριν. Λίγο μετά τις γερμανικές εκλογές, ενώπιση της Προεδρίας Ελληνίκη πρέπει να συμβάλλει σε ένα ευρύτερο μέτωπο που θα προτάξει την ύφεση και την ανεργία, δηλαδή αυτό που λέω το να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναπτυξιάκα, ομόλογα, τα πλαίσια ενό Ποιες δυνάμεις θα να το συγκροτήσουμε και ποιε χώρε και ποιε δυνάμει. Ούτε, ούτε και θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο Ντράγκη έκανε τη δήλωση ναι. χωρί αυτή τη δήλωση, τώρα και η Κύπρο μπορούσε να δημιουργήσει συστημική αστάθεια. Mm -hmm. Παρά το μέγεθο. Ο σταθεροποιητικό παράγοντα είναι η δήλωση του Ντράγκη. Αέρα ήταν. Mm -hmm. Δεν αγόρασε τίποτα. Να καταλάβατε. Ναι, ναι, αέρα Αλλά. Π... Λέω παρά αλλά λοιπόν το μέγεθο όμω. Πρέπει να. μπορούμε να ξοδεύουμε τι δυνάμει μα σε μικρέ ρήξει με την Τρόικα, αλλά στη μεγάλη. Mm -hmm. Δηλαδή υπολογίζω ότι σε έναν χρόνο που θα τον σταθμίσουμε πρέπει να εκδηλωθεί αυτό το μέτωπο για την ύφεση, ανεργία, ανάπτυξη. Mm -hmm. Σε όλο το Νότο λέτε πια. Και, ε, ε, και ε, στο ε, Νότο ναι. και στο Βορρά. Ίσως έχουμε Προσέξτε, εάν ας πούμε σπάσουμε, διότι εκεί θα πάμε στο τέλος, θα τη διαλύσουμε την ευρωζώνη. Mm -hmm. Εάν σπάσουμε και πάνε και κάνουμε τη ζώνη του Μάρκου αυτομάτως με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να ανατιμηθεί το μάρκο τουλάχιστον 35%. Mm -hmm, mm -hmm. Επομένως χάνει η Γερμανία την αγοράτηση ε, μέσα από τους Ιαπωνέζους. Mm -hmm. Όλοι έχουμε συμφέρον, γι' αυτό χρειάζεται αμοιβαιότητα στην Ευρωζώνη. Δεν δείχνει, δε. δεν το δείχνουν αυτές οι δυνάμεις ότι θέλουν αμοιβαιότητα προς το πάνω. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Mm -hmm. Επομένως πρέπει να βρει στο σημείο τη ρήξη το χρόνο και το μέτωπο. Αν δεν περάσουν οι γερμανικέ εκλογέ, δεν βλέπω κανένα σημείο, κύριε Ανδρουλάκη. <laughs> θα δούμε. Θα <laughs> <προσφερήσουμε>. <laughs> Έτσι όπω είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεκαετία Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ να μείνουμε σε αυτά και θέλω να σα παρακαλέσω επίση να έρθετε και στην τηλεόραση. Σα <laughs> το λέω και δημόσια, θα το κάνουμε και από το, γρα, από το γραφείο μα. Να τα πούμε θα και με μεγαλύτερη άνεση. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.